Στίχη 12-15. Καθήκον του Πέτρου να επενθυμίζει τα στείας αληθείας. 12. 15 καθηκον του πετρου να επενθυμιζει τα αστεία αληθεία. 12 διοτι δε αυτό είναι το μέσον με το οποίο θα σας ανοιχθεί διάπλατα η είσοδος στην Βασιλεία των Ουρανών, δι' αυτό δεν θα μελήσω να σας υπενθυμίζω πάντοτε αυτά που σας έγραψα και τι τα γνωρίζετε και είστε στηριγμένοι στην χριστιανική αλήθεια η οποία σας εκηρύχθη και είναι παρούσα και φανερά μεταξύ σας. 13. Νομίζω δε δίκαιο για καθήκον μου ως Αποστόλου, εφόσον ζω και είμαι στο σώμα τούτο, το οποίον είναι προσωρινή σκηνή τη ψυχής, να σας καθιστώ αγρύπνου και προθύμους για τις υπενθυμίσεις τη της αληθείας. 14. Και το καθήκον μου αυτό μου παρουσιάζεται περισσότερων επίγων, διότι γνωρίζω, καθώς και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μου εφανέρωσε, ότι είναι προσεχής και γρήγορος ο θανατός μου, κατά τον οποίο θα αποτεθεί στον τάφον το σώμα μου». 15. Θα φροντίσω δε και κάθε φορά που η ανάγκη θα το επιβάλλει, να είστε εις θέση μετά το θάνατόν μου να διατηρείτε την ανάμνηση των αληθιών αυτών.